Book 2 6 6 อะแลเขียน Via vazo ke grafo Via vazo ke grafo ผมอ่าน Ego viazo আমা এগ জ এ এগ জ এ মা তিসালফদু ফ আখাম সাব এগ জ মলে এগ Εγώ διαβάζω μια πρόταση. Εγώ διαβάζω μια πρόταση. ผมอ่านจดหมาย. Εγώ διαβάζω ένα γράμμα. Εγώ διαβάζω ένα γράμμα. ผมอ่านหนังสือ. Εγώ διαβάζω ένα βιβλίο. Εγώ διαβάζω ένα βιβλίο. Πομ άν Εγώ διαβάζω. Εγώ διαβάζω. Κουν άν Εσύ διαβάζεις. Εσύ διαβάζεις. Καου άν Αυτός Διαβάζει. Αυτός διαβάζει. Πομ κιεν. Εγώ γράφω. Εγώ γράφω. Πομ κιεν τζοτμάει. Εγώ γράφω ένα γράμμα. Εγώ γράφω ένα γράμμα της αλφαβήτου. Πομ κιεν καμ Εγώ γράφω μια λέξη. Εγώ γράφω μια λέξη. ผมเขียนประโยค. Εγώ γράφω μία πρόταση. Εγώ γράφω μια πρόταση. ผมเขียนจดหมาย. Εγώ γράφω ένα γράμμα. Εγώ ঘনংস এম এসি Γράφεις Εσύ γράφεις Κάου γράφει Αυτός γράφει Αυτός γράφει